εκείνο το στίχο από ένα τραγούδι για το ΕΑΜ που μας απ από τη σκλαβιά αλλά και από την πείνα. Τότε, τώρα με Τσίπρα και σκλαβιά και πείνα. Καμία σχέση. Τα όσα έγιναν το 1941 σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε σε ένα σπίτι κάπου εκεί ψηλά στην Ιπποκράτους Υποκρά... η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ. Κάθε χρόνο το θυμόμαστε κάθε χρόνο το τιμούμε, όχι μόνο αυτή τη μέρα γενικότερα, αλλά σήμερα. Θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, θα το θυμηθούμε. Το να το τιμήσουμε δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Στα μυαλά των Ελλήνων ε, υπάρχει, στα περισσότερα μυαλά των περισσότερων Ελλήνων, υπάρχει και είναι πάρα πολύ ψηλά το ΕΑΜ, όλα αυτά που έκανε εκείνα τα πάρα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Εκείνο μας έσωσε και από την πίνα και από τη σκλαβιά, εδώ... Εκλέγουμε κυβερνήσει για να μα σώσουν από αυτά τα δύο, και κάθε μέρα γίνονται χειρότερα τα πράγματα, ακόμη και αν αυτέ οι κυβερνήσει δηλώνουν γιατί δεν είναι. Δηλώνουν αριστερέ για να γελάνε και τα πόμολα στι πόρτε, στα παράθυρα και οπουδήποτε άλλου. Για παράδειγμα, αυτή η αριστερή κυβέρνηση δίνει και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, εταιρείε νερού, και τι υπόλοιπε εταιρείε, τι βάζει σε αυτό το υπερταμείο που θα είναι για αξιοποίηση, όχι για ιδιωτικοποίηση, όπω είπε ο Οι δύο πράσινοι βουλευτέ δεν πολλοί θέλουν να. Ψηφίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Άλλωστε, ένα από αυτού έκλεγε κάποτε ο Δημαρά, όταν ψήφιζε το τρίτο μνημόνιο ή κάτι αντίστοιχο. Δεν του είναι και τίποτα βαρύ. Άλλα πιστεύουν, άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα αποφασίζουν. Το έχουμε συνηθίσει. Κάθε μέρα επίση το παρακολουθούμε. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έβαλε και του οργανισμού αυτού στο περίφημο υπερταμείο. Και ακούμε τον, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσακαλώτο, όπω το είπε χθε στη Βουλή. Να λέει ότι όσο είναι ο ίδιο σε αυτή τη θέση, ενώ όμω ο ίδιο έχει υπογράψει για να μπουν αυτοί οι οργανισμοί προ ιδιωτικοποίηση, αλλά όσο είναι ο ίδιο, δεν πρόκειται να γίνει καμία ιδιωτικοποίηση. Ο απόλυτο παραλογισμό ή, αν θέλετε, η απόλυτη χιδεότητα. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ήταν σωστό. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση, δεν αποκλείεται. Άρα, όσο είμαι εγώ υπουργό και η κυβέρνησή μα, δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η ΕΑΘ και η ΔΑ. που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν σωστό. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση, δεν αποκλείεται. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση, δεν αποκλείεται. Δεν είναι και όσο είναι ο ίδιος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. ενώ όμως ο ίδιος το έχει βάλει στο νομοσχέδιο, τα έχει οδηγήσει προς τα εκεί τα πράγματα, είναι σαν να λέει Σαν να λέει κάποιο, υπογράφω τη θανατική καταδίκη κάποιου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτό που θα σηκώσει το όπλο να το σκοτώσει. Θα το κάνουν αυτοί που πρέπει από κάτω να το κάνουν. Ε, τα παρακολουθούμε όλα αυτά, τα πολύ παράλογα, αν τα εξετάσει κανεί με όρου κοινή λογική. Αν τα εξετάσει με όρου αρπαχτής, αρπακόλας, απάτη πολιτική και τη άλλη, όντω είναι σε πολύ σωστό δρόμο, αριστερό πάντα, ο οποίο οδηγεί σύμφωνα με τα θέλω του στον σοσιαλισμό. Γελάνε επίση και τα πόρτοπαράθυρα εκτός από τα πόμολα. Μια παλιά δήλωση για να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε και πώς παραμύθιαζαν κυρίως στον κόσμο τους. Όσοι σχεδιάζουν ότι θα πάρουν κοψοχρονιά, φιλέτα, ιδιαίτερα δε, σε στρατηγική σημασία οργανισμού οργανισμούς, στη ΔΕΗ και, στον, και στην ΕΙΔΑΠ, α μάθουν να λογαριάζουν με τον ξενοδόχο και όχι χωρίς. Συμβασμό. προφανώς ήταν ένας συμβασμό το ταμείο Δεν το έχουμε κρύψει ποτέ, αλλά εμείς λέμε η όλη η δημόσια περιουσία και λέγεται αποδανιστέ. Αυτή είναι μια αλήθεια που μόλι ακούσαμε από τον τσακαλό και άλλη μια αλήθεια νωρίτερα από την τζήπρα. Η αλήθεια είναι για να λέγονται όχι για να γίνονται. Δεν είμαστε τι πράξη, τη θεωρία των λόγων μόνο και τη φιλυρίε γενικότερα. Ο, Θεο ο Τσακαλώτος είναι ένα θεός, το έχουμε καταλάβει όλοι, νομίζουν ο κατάλληλο άνθρωπος, στην κατάλληλη στιγμή, διάδοχος του Βαρουφάκη, κάποια στιγμή ήταν και μαζί εκεί στις πολύ σκληρέ διαπραγματεύσεις, τα 17 ώρα, τα 12 ώρα, τα 50 ώρα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν χτες στην Βουλή μίλησε και είπε για αυτά τα περίφημα 99, όχι χρόνια όπως τα ξέραμε, έχει αλλάξει και αυτό. Προσπαθώ επί καιρό να μπορούμε να συννοηθούμε. Λέμε ότι όλη η ελληνική περιουσία έχει υποθεκευτεί για 99 χώρες στους ταριστές <σολλοί> <σολλοί> <σολλοί> Για 99 χώρες στους ταριστές. Αλλά όπως έλεγε και ο George Orwell, όλε οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά ίσιες, αλλά μερικέ κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. της Αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός, ταξικός μίσος και διχασμός. Γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήτανε ταξικός μίσος. Ταξική αγάπη ήταν όταν το κάνετε εσείς και όταν εμείς κάνουμε αναδιανομή είναι ταξικός μίσος. Με την ευκαιρία πήραμε και ένα μπόνους με τις κανόνες και τον ταξικό μίσος Ε, παλιά καλά, οι κανόνες είναι από προχτές το άλλο είναι λίγο πιο παλιό και το φρέσκο είναι αντί να πει 99 χρόνια ή 99 χώρε. μπορεί να ισχύει αυτό και να λέει κάτι σωστό και εμεί εδώ σε εμπαθείς να τον κατηγορούμε γιατί οι περίφημες ιδιωτικοποίησεις ε, αν έχετε προσέξει αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα κάτι κράτη διαγοράζουν, η Γερμανία και κάτι άλλο και, Κίνα, και κάποια άλλα έτσι κράτη που μπαίνουν ε, στο να αγοράσουν άλλων κρατών περιουσία Τη Μαλφή, όλα αυτά τα πολύτιμα που λέγαμε και κατηγορούσαμε του προηγούμενου. Ο Ευκλήδη Αγκαλόντο, να μείνουμε λίγο σε αυτόν, χωρί Αρδάμ, περιγράφει, χωρί όμω Αρδάμ, έτσι ακριβώ το είπε, πώ αντιλαμβάνεται. Δίνει ένα παράδειγμα για την ακρίβεια, δίνει εικόνα για το πώ αντιλαμβάνεται την οικονομική κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική τη κυβέρνηση και τη αριστερά πρέπει να χωρίσει σε τρει κουβάδε. Ο ένας ο κουβάς είναι τα συμφωνηθέντα. Να αποφασίζουμε δημοκρατικά μαζί ότι αυτός είναι ο κουβάς, αυτά είναι τα πράγματα και με αυτά συμφωνούμε. Είναι ο δεύτερος κουβάς που είναι το, αυτά που είναι υποδιαπραγμάτευση, που τώρα πάω στον άλλο κουβγά, α, κουβά που είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά που είναι το, το σχέδιό μας. Στο παράλληλο κουβά που είναι το, το σχέδιό μας. Κουβά σφουγαρίσματος 299. Στο παράλληλο κουβά που είναι το, το σχέδιό μας. Το, το σχέδιό μας που θέλουμε να είμαστε περήφανοι. Μα για το όνομα του θεού. Συδερένου κουβάδε βάζουν. Η λύσει. Το πιο ωραίο από όλα δεν είναι η παρομοίωση όλων αυτών που γίνονται με κουβάδε. Αλλά κάποια στιγμή λέει ότι έχουμε και τον παράλληλο κουβά για τον οποίο είμαστε υπερήφαμοι. υπερήφανοι. Να θυμίσουμε πέρυσι τέτοιε μέρε μα είχαν ζαλήσει, Πάλι ήταν υπερήφανοι με το παράλληλο πρόγραμμα. Τελικά, κατάληξε να γίνεται παράλληλο κουβά νομίζω του ταιριάζει καλύτερα μόνο να μην σιδερένιο όπω λογίδα. Επειδή θα πέσει που θα πέσει, πέφτει που πέφτει σε κεφάλια, ο πλαστικό κάνει μικρότερη ζημιά με δεδομένο την άδειο. Και επειδή είναι σίγουρο την άδειο, γιατί για σύριζα μιλάμε, τουλάχιστον πλαστικό και όχι σιδερένιο τενεκεδένιο. Που ακριβώ οδηγούμαστε, οδηγού με θα, με ή χωρί κουβά. Όλοι μαζί βουλιάζουμε και αυτοί που έχουν το πρόβλημα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν το έχουν. Βουλιάζουμε στην ανεργία, στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουν. Σας ευχαριστώ, Βανίγερο. Όλοι μαζί βουλιάζουν. Too little, too late. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Αλλά όμως βουλιάζουμε. Το λέει ο ηγέτης, ξέρει πολύ περισσότερα, το γνωρίζουμε όλοι, τα παρακολουθεί... Έχει δώσει αγώνα για όλα αυτά. Δεν φτάσαμε έτσι τυχαία στο βούλιαγμα. Έχει έρθει κατόπιν σχεδίου και κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων. Βέβαια, έχουμε ξαναβουλιάξει και με τον Γιώργο. Είχε βάλει και εκείνο το δίλημα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δεν αλλάξαμε, βουλιάξαμε. Ήρθαν μετά οι υπόλοιποι που επίση βουλιάξαμε. Τώρα, πώ βουλιάζει ο είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση. Αλλά πάντα γίνεται και με τη συνένεση του βουλιάγου. Θέλει κάποιον καλόν για να τον βουλιάξει ακόμη περισσότερο. Και από ό,τι φαίνεται, οι επιλογέ γίνονται. Ε, σωστά, σωστό, timing και είναι άριστες επιλογές για την υπόθεση Καλογρίτσα, κανάλια, διαφάνεια το σκάνδαλο που βγήκε με την τράπεζα Αττική στην προσπάθεια που έκαναν να φτιάξουν δικό τους επιχειρηματία και τα έχουν χαλάσει με όλου τους άλλους είναι μεγαλοφίες όλο αυτό, δεν το πετυχαίνεις εύκολα τους πήρε ένα μήνα, το κατάφεραν όμως και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια πήγαν να κάνουν μια λαμογιά Την μισοέκαναν, αποκαλύφθηκε, δεν χρειάζεται να σας τα λέμε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Για όλα αυτά όμως, πού θα λογοδοτήσει κάποιος όπως γίνεται συνήθως. Θα ακούσουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει πού ακριβώς λογοδοτεί ο ίδιος. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες, ακόμα κι αν ταλαντεύεστε, ακόμα κι αν σε πολλά μας ασκείτε κριτική και θέλουμε την κριτική σας. Θέλουμε την κριτική σας γιατί εμείς, Δεν είμαστε η ειδικοί τη πολιτική. Εμεί δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε εξ ονόματό σα. Εμεί θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό, για το λαό, από το λαό και στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. <Ρι> στον λαό λογοδοτούμε. <Ρι> στον λαό λογοδοτούμε. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Ε, το ελληνοφρένια, εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Φταίει το ΕΑΜ γι' αυτό όντως. Ε, το είχε πει αυτό μια ακροάτρια παλιά, νομίζω στους καήμασταν. Είναι μια, ή εδώ δεν θυμάμαι, είναι μια ατάκα που έχει γράψει, έχει μείνει, έχει χαρακτή στη συνείδηση όλων. Διότι ο 208-200 σας περιμένει εκεί να πείτε τα δικά σας, ζητήστε και παραγγελίε για την Παρασκευή. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφή Real και Νο, no, το μηνυμάτου και όλο αυτό στο 19-50. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio Ο Μάριος Χαγής ρυθμίζει τον ήχο και ένα μήνυμα που βλέπω εδώ. Από μια ακροάτρια, Δήμητρα λέγεται, λέει: Μπράβο, βρέ, κόκκινο Αντί να πείτε ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Ιωάννη Καποδίστρια, ο άνθρωπο που έκανε τεράστιο έργο για αυτή τη χώρα, βρήκατε να πείτε για το ΕΑΜ. Ωραία, πολύ ωραία τέλεια, ο κόκκινο φασισμό είναι μπροστά. Ουστ, παλιοκουμούνια, μοιάσματα τη κοινωνία. Ουστ, ουστ, Δήμητρα. Τρία ουστ, όλα μαζί. Έχει δίκιο και σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Καποδίστρια, εμεί επιλέγουμε και την άλλη και αυτή, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Επέτειο έτσι μνήμη και. Συλλογισμού, αλλά σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 1941, στα μαύρα χρόνια τη Κατοχή, σε ένα σπίτι, όπω είπαμε, εκεί πάνω στην Ιπποκράτου, μαζεύονται τέσσερι: Ο Λευτέρη Αποστόλο από το ΚΚΟΕ, ο Χρήστος Χομενίδης, καμία σχέση με αυτό που ξέρετε σήμερα, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδα, ο Ηλίας Τσιριμόκος από την Ένωση Λαϊκή Δημοκρατία και ο Απόστολος Βαγιατζής από το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος και υπογράφουν την ιδιωτική διακήρυξη του ΕΑΠ μεταξύ άλλων έλεγε ότι στόχος ήταν η απελευθέρωση του έθνους από τον ξένο ζυγό, η κατοχήρωση του κυριαρχικού δικαιώματο του ελληνικού λαού, όπω αποφανθεί περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του και άλλα από όλα. Αυτό το τελευταίο ήταν πολύ ωραίο γιατί δεν έχει γίνει κατορθωτό από τότε. Κυριαρχικά ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί. Ψηφίζει, ναι, και σε πολλές εκλογές, αλλά για τον ουσιαστικό τρόπο του. Για την αξιοποίηση τη περιουσία του, για τη ζωή του, δεν αποφασίζει ο ελληνικό λαό. Παρά το ότι πήγαινε, στη συνέχεια στις κάλπες και κάνουμε αυτό το πολύ ωραίο πανηγύρι. Να θυμηθούμε λίγο εκείνα τα χρόνια και μεταξύ άλλων να ακούσουμε και του δύο όρκου, των Τάγματα Ασφαλητών και των Ελασιτών. Όπω τα είχαμε παρουσιάσει σε μια εκπομπή με τίτλο Ιστορία τη Ελλάδος», με ηχητικά αποσπάσματα. Διαλέγουμε αυτό το κομμάτι που αφορά εκείνα τα πολύ δύσκολα αλλά πολύ ενδιαφέροντα χρόνια. Καλά δεν έμαθαν ότι από τη Γερμανία, ότι φτάσανε. Δώματα! Είμαι, Είμαι κλειδωμένο, δεν μπορώ να βγω! Τι να σα ανοίξω? Έτσι αποκαλεί καρδιά! Παρέα, παιδί, διαφωνώ! Άντε, σώσω. Τώρα κάνουμε που πας, από εδώ ή Όπου παρέα, εκεί καλύτερα! Άντε, πάμε λοιπόν! Γίρη την Ευρώπη του Σαλαπάτη, ο Χίτλια, δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή τη ανατήναξι τη γέφυρα του όργοτα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 Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιον του των όρκων Ότι θα υπακούω απολύτως Ίστας διαταγάς του όνοτα του αρχηγού Του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλου Γνωρίζω καλώς ότι δια μια αντίρρηση Εναντίον των υποχρεώσεων μου τα οποία δια του παρόντος αναλαμβάνω Θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων Φίλω, Φίλω. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε τρεις κουβάδες. Ο ένας ο κουβάς είναι τα συμφωνηθέντα. Είναι ο δεύτερος κουβάς που είναι το, αυτά που είναι υποδιαπραγμάτευση. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά που είναι το, το σχέδιό μας. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους κουβάδες βάζουν οι λίθιοι. Έχουμε αντίρρηση με το να χωρίσει η στρατηγική, έτσι το λέει ο Τσακαλώτο, σε τρει κουβάδε, αλλά να μην είναι σιδερένιοι κουβάδε. Για ευνόητου λόγου το καταλαβαίνει ο καθένα. Λέει εδώ ένα ακροατή, καλημέρα σα. Γιατί δεν λέτε για τον αποκεφαλισμό τη προτομή τη ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, έχετε δίκιο. Έχει γίνει γνωστό νομίζω από χτε και έχει προκαλέσει έτσι ποικίλα συναισθήματα. Κάφρι, σίγουρα, στην καλύτερη κάφρι, στη χειρότερη φασίστε. Δεν ξέρω ποιο ακριβώ. Το έχει κάνει. Η Λέλα Καραγιάννη από τι πρώτε που αντιτάχθηκαν τότε στην κατοχή, πολύ τεκνημά να έτσι έχει μείνει στην. Είχε 7 παιδιά, αν δεν κάνω λάθο. παρόλα αυτά, άφησε την οικογένεια, την πατρίδα μπροστά, την, τον αγώνα. Έφτιαξε μια οργάνωση με τον τίτλο Μπουμπουλίν, αν θυμάμαι καλά. Και τελικά την εκτέλεσαν στο τέλο, εκεί που οι Γερμανοί ήταν πολύ άγροι και σκληροί. Έχουν γίνει τα χειρότερα εγκλήματα τους τελευταίους μήνες της κατοχής, του τελευταίους 3-4 μήνε τη κατοχή, Σεπτέμβρη του. 44. Όποιος το έκανε αυτό πραγματικά είναι κενός και δυστυχισμένος άνθρωπος ε, ως ψυχική προσέγγιση. Κατά τα άλλα μπορεί να έχει και δόλο κατανοητός αυτή την εποχή που ζούμε. Υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί. Ε, στα άλλα τώρα. Βεβαίως έκανε και το εαμλάθη. «E γράφετε εδώ διάφορα. Θα σας θυμίσω εγώ τώρα το μεγαλύτερο. Δεν έχει πάει ο σας, Θα το ακούσετε από το στόμα του ίδιου. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά είπε, είπε πρωτίτρα για σταυρό ήρθα τέταρτος και βγήκα βουλευτής διότι απήχε το ΕΑΜ εάν το ΕΑΜ είχε λάβει ενσύνω. μέρος στις εκλογέ, αυτές εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός <σχελόν> το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς εμείς δηλαδή αντί για τέσσερις θα πέρναμε δύο εγώ δεν θα έπαιρνα βουλευτή, δεν είναι να συνεχίσω εγώ δεν Καούρα να γίνω ομουνευτής να, να πολιτευτώ Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές Εγώ δεν ήμουν πολιτικός Ακούσατε Αυτά είναι τα λάθη του ΕΑΜ Δεν πήρε μέρος στις εκλογές 46 Και έτσι φορτωθήκαμε τους, όχι τον Τους Μητσοτάκηδες Και θα τους φορτωθούμε από τη φαίνεται για πολύ καιρό και πάνω που δεν είχε και καούρα ο ίδιος να γίνει βουλευτής. Αυτό είναι νομίζω το πρώτο σημαντικότερο λάθος του ΕΑΜ. Μετά βάλτε όλα τα υπόλοιπα για πάρα πολύ κόσμο, όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα, για όλα όσο έχουν γίνει, φταίει το ΕΑΜ και όλα αυτά που έγιναν εκείνη την δεκαετία. Λαός μέρος Α. Πώ όλοι? Έλα, ναι. Είχατε καλά? Καλά. Έχω μια πορεία. Το κανάλι του Ιβάν θα μιλάει ρώσικα ή ελληνικά? Εμείς μαθαίνουμε ήδη ρώσικα, να ξέρετε. Και βγαίνουμε στις βίζε. Πρέπει να μάθουμε και ρώσικα τώρα, ε. Να μάθουμε, γιατί τι είναι κακό που τα ρώσικα. Σιγά σιγά να μπαίνουμε, έλα παιδιά. Ένα Κομμουνισμό μα φέρνει ο τσίπρα και δεν εκτιμούμε, έλα παιδιά. Ακούω την προηγούμενη εβδομάδα την εκπόμπη Βάζετε το Άδωνε στην αρχή που λέει για τον Κυριάκο. Έτοιμο πρωθυπουργό για τα σχετικά. Τρώω μια μπακέτα εκείνη τη στιγμή. Κάνει υπομονή. Λέω εντάξει, να δω τι ακούσω. Μετά μπαίνει ο κούλης. Αφήστε τα δικά του. Μου τζώνω με τα δύο χέρια. Πέφτει μπακέτα κάτω. Λέω ρε π... μου παίρνουν το φαΐ μέσα στο στόμα. Αβουστολή Έλα μωρί βρομοσυριζέ Μωρί μια διαπλοκή πήγατε να κάνετε και δεν σας έκατσε Μια άλλα και την κάνετε και αυτή σκιτζίδικα Διαπλοκή από τα αυθενιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ μωρί Ούτε αυτό Α, Τόσους πη... πασόκους εκεί μέσα Τόσους πασόκους ρωτήστε Κα... Τόσους έχετε Θα σου απαντήσω και σε αυτό Αλλά απάντησέ μου εσείς σε κάτι Μήπως ο γεροντοκόρος θα παίρνει χοντρά από τον τζίπρο Και εγώ συχίζω με τ <laughs> Δεν μπορώ να σα <Και> το πω, δημοσίω. Το λέω για μεταξύ μα όμω, ναι, και μεσολαβε ήταν ο καλογρίτσα. Απράβο. Να σε ρωτήσω λίγο και το είχα καταλάβει. Τέτοια μαύρα δεν γίνεται από κάπου τα παίρνε αυτό. Δεν και από <χαι> ποιο <χαι> θα τα παίρνει τώρα. Γιατί και καλά χτυπάμε τον τζύπρα και καλά. Α μα αγάπη τώρα. Πάλι <χαι> το μανάρι μου, ήταν η εκπομπή τη πέντε, τόσο συχαμένη όσο μου την περιέγραψαν. Αμακού <χαισ χαισ> ας... <χαισ> και, <χαισ χαισ> και μισό ξεγάδι για το σύριζα συχαμένη χαμένοι θα ήταν για σένα. Αρκού. Κοίταξε να σου πω, τι το ξεκίνησε αφού το τέλο θα κάνει στον κουταλιάνόρε. Όταν σου είπε για του πόσου λένε για Του επαγγελματίε και του ερασιτέχνε. Και αν θα πήγαινε έναν ερασιτέχνε να σου κάνει εγχείρηση, γιατί δεν το απαντούσε, Δρεκουταλιά, ναι. Ότι αυτό το πράγμα, ή, ή, τέτοιοι δεν μα εγχειρίζανε τόσα χρόνια οι επαγγελματίε. Και ο πέθανε. Τώρα θα πάμε και στη χαρτού. Αλλά αυτό είναι κουτοπώνυρο. Το έχω πει προσεχέτων. Αντώχω στο δηλαδή, νούμε, για την ενημέρωση. Δεν είναι ότι είναι κουτοπώνυρο, είναι ότι σήμερα μάθαμε ότι τα παίρνει και από τον Τζίπρα. Σε λίγο καιρό αυτό βρε Λύσιο, θα σε βάλει και, και κουπόνια να πουλήσει. Ε, όχι, δα, εκεί δε... δε... θα βάλω και εγώ τα ωριά μου. Βάζω κι εγώ ένα βέτοκο κάπου, ε, όχι να είπαμε. για τον Καλογρίτσα, ήταν ο μόνος που δεν κατέθεσε το παρθενικό του ημένα. Όλοι οι άλλοι κοκκίνησε τόπος από την παρθενία τους. Ας Όσο σε πικραίνει είπα... μωρί ο Καλογρίτσας η αποτυχημένη σκάσε διαπλοκή. Ένα. Σκάσε, σκάσε. Αυτή η φωνή. Σκάσε. Yeah. <συλίξε> η πιο χιδέα, η πιο προσβλητική, η πιο συγχαμένη βρυσιά Για σένα του είναι. Το Μητσοτάκι είναι κοντινό, είναι δημοκράτη, αστό, με την το αστού που τα εννοούν αυτοί. είναι από τι βρισχέ που δεν τι έχω, δηλαδή με... Το... με εξοργίζουν. Για πιο παλιά για μένα ήταν ο ξεκινάρη. Τώρα είναι ο ριζαίο. Και αυτό δεν είναι λίγο, θα βρισκό, δεν είναι λίγο. λίγο, αλλά το άλλο με προσβάλλει περισσότερο, συγγνώμη. Το συζητάω μπορεί να έχω Και πω, το, το συριζαί, ναι. Ή το αριστερό συζαίο είναι κακή βρισδιά. Αριστερό, ριζαίω, ακόμα χειρότερα είναι. Ποιο άλλη μάγει να απείζα γιατί είναι τώρα. Θα φάγε όλος στροφή ο Αλέξης, πάλι. Πάλι Πάκο. στροφή έκανε, Καραί... πάλι στροφή, Κου... πάλι πολλοτούμπα. Κουμπαράκια δεν έχει κυβέρνηση, δεν πήρε άδεια. Α, ναι, <συσχε> έκανε δουλίτσα ο Καμένος, νομίζω, εκεί. Όχι, κάνει πολύ μεγάλο λάθος, φίλε μου. Είναι Τσίπρα σ' όλο. Σ' όλα αυτά να ξέρεις ότι χθήνω νου. είναι ο. Ο Φλαμπουράρης, ο... πες το ο... μου κι αυτό, Ποιο Εδώ, ο... εκεί ο, πού είναι ο. Αλήθεια. Ε, μα... Ο πρώην και Σαριανιώτη. Σε παρακαλώ και όχι μόνο. Τι άλλο. Ξέρει κι άλλα. Τα πως... ξέρω τα άλλα, δεν τα λέω. Είναι ξέρει ποιο την έχει φάει τώρα όμω. Ο το... ελληνικό λαό είναι εύκολο, δεν το λέω. Όχι. Άλλο. Έχει... Έχουν βάλει τον κοντονή και βλέπουν τον Εμμύρη του Κατάρ. Έβαλε του παπάδε μπροστά και του ρίξανε και πρόστιμο 9 εκατομμύριο και να κάνουν. σε είχε τίποτα και ο Εμύρη και να κάνουν μια φράπη και να φύγουν από την Ελλάδα. Αυτό που έτσι πω πάνε τα πράγματα θα σφυρίζει ο κοντονή στην έναρξη τη τηλεοπτική σεζόν. Δηλαδή είναι αμαρτία ο Κυριακού να μην έχει μια Εκεί θα φτάσουμε. Αυτέ οι ανήλικε προτάσει, οι βρώμικες, ούζω και καλά. Ναι, για να πάμε σε πάρτι μετά. Αλλά... Ναι, το ξέρω. Ε, κάνε το παρτάκι σου. Θα έρθω εγώ. Έρχομαι σε αυτά, με ξέρεις είχα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο και σου είχα βάλει ένα αυθεντικό πρόβατο από τα βοσκοτόπια του πεθερού μου τώρα που δεν θα μπορέσω με αυτά τα βοσκοτόπια να πάρω κάποιο σταθμό τι θα με συμβούλευες να τα κάνω να μάλιστα νιά, να βελάζουν ρώσικα δεν ξέρω πως είναι το ρώσικο βέλασμα <laughs> είναι μπερόσκαλια για ίσως <laughs> μπορεί δεν ξέρω Ή, μπε, μπερόφ κάτι Καιρό να μπορούμε να συνενοηθούμε Λέμε ότι όλη η ελληνική περιουσία έχει υποθεκευτεί για 99 χώρες στους θαριστές Ολόκληρος όμως, ούτε καν για 100 99 χώρες Οι Υπουργοί Οικονομικών σε αυτόν τον τόπο συνήθως αλλάζουν τα φώτα στους πολίτες Αυτός ο Υπουργός δεν αλλάζει τα φώτα τόσο Δεν θα μείνει στην ιστορία γι' αυτό, γιατί έχουν αλλαχθεί τα φώτα έτσι κι αλλιώ. Κυρίω θα μείνει επειδή αλλάζει τα φύλλα. Μετά από 100 χρόνια φεμινιστικού κινήματο, πρέπει να καταλάβετε ότι οι γυναίκε έχουν δική, δική του υπόσταση. Δεν είναι ούτε του αντρό, ούτε του πατέρα. Και όταν λέτε ότι δεν πρέπει να είναι επειδή είναι γυναίκα, ξεφτιλίζετε όχι τι γυναίκε τη Ελλάδα, αλλά και τι γυναίκε τη δικιά σα κόμματο. Το δικό σα κόμματο. Και λίγο με τα άρθρα έχουμε ένα πρόβλημα, λογικό. Το συγχωρούμε, πάμε παραπέρα. Μια ιδιαίτερη στιγμή στο κοινοβούλιο, χθε, με τον Προεδρεύοντα από πάνω στην Επιτροπή, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπάρκα είναι από πάνω, βουλευτή Πρεβέζη. Ο, ο Άδωνη από κάτω να λέει λάθο το όνομα του Σπύριτζη, να τον λέει Σπρίτζη. Και αναγκάστηκε ο Προεδρεύοντα από πάνω να κάνει τη ιδέουσα διόρθωση. Ο Πάδο ο, ο πρωταγωνιστή του Καλωγρίτζα Ο κύριος Σπρίτζης, ο κύριος Σπρίτζης που έδινε τα έργα στο κύριο Καλογρίτσα Ο κύριος Σπρίτζης που είχε κανονίσει τις αδειοδοτήσεις της Έχει τα μούτρα να εμφανίζεται και στη Βουλή Λέγεται Σπίρτζης και όχι Σπρίτζης <laughs> Το ίδιο και παραμένει είτε Σπρίτζης είτε Σπρίτζης Ωραίο είναι ότι λέει ο άδωνη αυτά από κάτω πριν πει για το Λαμόγιο έκανε λάθος το όνομα αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι ο Τάδε με λάθος όνομα ναι έχει δώσει έργα στον Καλογρίτσα. Ο Προεδρεύων από πάνω δεν ενοχλήθηκε για την ουσία της καταγγελίας ενοχλήθηκε για το λάθος όνομα και αναγκάστηκε να τον διορθώσει οπότε ήρθε καπάκι η απάντηση. Να ρωτήσω κάτι. Ο στο Τραβελάκης Επειδή δεν μπορώ να το βρει στο site. Τι ώρα κάνει εκπομπή. 3.5 με 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πείτε σε ένα τέτοιο να καταλάβει τι γίνεται. Όποιον απαντήσει να πατήσει να το βρει. Δηλαδή τηλέφωνο εμεί γι' αυτό το λόγο. Όλοι Θα απασχολείται άνθρωπος να λέμε τι ώρα κάνει εκπομπή ο καθένας. Υπάρχει στο site, στον, εινικό, στον GR. Να πατήσει, Google δηλαδή, δεν Πώς το βλέπετε, δηλαδή, ξαφνικά τηλέφωνο Άντε, να είστε καλά, χάρηκα, ε. Σας πήρα τα μούτρα, αλλά εβδομάδα γιατί όχι. Ωραία να μου λύσεις. ένα αυτό παράξενο πρόβλημα που έχω, ρε, παιδί μου. Έχουνε αυτοί να πάρουν τα κανάλια, ρε. Πάλι καλά, ε... κάποιος γαμπηθεί τουλάχιστον. Ε... Παιδιά, δεν γαμπηθούμαστε. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό, δεν γαμπηθούμαστε. Δεν γα... Είμαστε παρκός και μένουμε κάποιοι λίγοι να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα Μας πέφτουν περισσότερες γκόμενες από όσοι μας αναλογούν κανονικά Να μοιραστεί παιδιά να γα***μαστε παιδι. Το λέω καθαρά στα μυαλά να γα***μαστε παιδιά Α, Αφού η Ελλάδα έχει κατα... καταστροφή τι κέρδος έχουνε αυτοί ρε Ε, ε καλά εντάξει έχουμε... έχει υψηλή απόδοση η καταστροφή μη βιάζεσαι Τουλνδον, τι έπασω ο θύμιο. Τούτον το θέλον μπορεί μιλάσε μένα έτσι. Σου δώσω το δικαίωμα. Τι λε, μόλι. Έχουμε αποκτήσει αυτή την δικαιότα ξαφνικά. Να σε βόμαστε. Λιγώσε επιτέλου. Θα ενποσυχάσετε και από τα εξαιρετικά ελληνικά του σε καλό του. Μπορεί. Όλε οι κανόνε είναι ίδιε και ίσχε αγαπητέ μου. Όλε. Βάλε μου τι κανόνε μέσα. Όλε οι κανόνε είναι ίε, αλλά ίσιε, αλλά μερικέ κανόνε είναι πιο ίσε από τις άλλες. Τις τι άλλε. Τι κανόνε, τι έρχεται να βρείτε τώρα που ο καλλιεργα είναι εκτό, ε; Μόσχα, δρε, Στη μόχα, αδελφέ στη μόσφα, αυτό, τι να πούμε. Ε Δες, δεν μπορούσα να στήσουν τη διαπλοκή τους, τουλάχιστον με τον καλογρίτσα. Μπράβο, πιο σωστό. Θα πάρει ο κόσμος Μπακογιάννη σε 650.000 ευρώ για να κάνει μουσείο το σπίτι του πατέρα του. Γιατί μπορεί να μην πάρει. Έχετε πέσει και έχετε φαγωθεί. Παραστάσει του ξηρού να βλέπουμε να ανεβαίνουν. γιατί στον τύπολο Θεό να μην πάρουνε κάποια λεφτάκια. Ωραία, στήνει μια καριέρα λοιπόν, εδώ και χρόνια, πάνω στο θάνατο του πατέρα του. Χαζομάρες. Άκου τώρα, σε λίγο θα πει ότι η κοιμάνα του κάνει το ίδιο και γι' αυτό mm -hmm. έχει κρατήσει το όνομα. Ενώ έχει ξαναπαντρευτεί. Δεν μπορώ να mm -hmm. κόφτε σι όλη την ώρα πια, έχω μπουχτίσει. Δεν μιλουκάζεται γιατί με κλείνεις ρο. Δεν έχεις καλό σήμα δεν σε ακούω Ωραία μα Φώναξε λίγο Μα Ναι ναι Ωραία λέω με είδε πουθενά Με είδες πουθενά Στον ύπνο μου μόνο Τριχωτή και θελκτική Αμάν αμάν Έλα να σου Κάτι, δεν ντρέπεστε, που βάζετε αυτή την προσευχή που βρίζετε την ορθοδοξία. Ντροπή σα που κοροϊδεύετε την εκκλησία και την ορθοδοξία. Α, τώρα Μα, σε θυμήθηκα. Σε είδα στη γενική γραμματεία. Α, με είδε. γιατί δεν μου το λε. Το ξέχασα. Ωραία. Καλή βγήκε. Καλή βγήκε. Δεν λέω. Ωραία. Πόσα φράγκα πήρες για αυτή την εμφάνιση. Ωραία, είσαι καλά. Άκουλα σου πω. Τσάμπα. Άκου να σου Μαρικά πω... είναι μια κολέγια με μια εκκλησία <laughs> να παίρνει <laughs> κάτι. <laughs> <laughs> δεν μπορεί κάποιο να χορηγήσει. Δεν μπορεί να βγαίνει έτσι. Τα έξοδα μόνο να βάλει. Η γενική γραμματεία και να πάση και στην μπάνιο Βίσκο, τα... εσύ κοραϊδεύω. Εγώ τα έξοδα σου σκέφτομαι. Σε εκμεταλλεύονται, νομίζω. Τότε εσύ αποκλειστικό. Είχα την εβδομικοστή σύλληψη. Εκείνη την ημέρα είχα την εβδομικοστή σύλληψη. Άλλη Αγάπη σύλληψη. μου, να τη χιλιάσω με το καλό, εύχομαι. Τι έμασαι σύλληψη. Να σε καλά. Τραβούληξα και το πόδι μου στην εξυπηρεσία. Με πρόεδρο ομάδα σου εύχομαι να καταλήξει το κελί Ακούστε. Και να σου πω, πήγα και φώναξα, πήγα και φώναξα πήγα και φώναξα, Ε, ε, γραμματεία ενημέρωση και τύπου. Καλά έκανε, Φώναξ... καλά έκανε γιατί αν δεν ήσουν και εσύ, αν δεν ήσουν και εσύ Φώναξ... να υπογραμμίσει Φώναξ... την κομοδία τη κατάσταση δεν το έχουμε καταλάβει. Φώναξε αντίον του Τσίπρα. Φώναξα Φώναξ... Τα μούτρα κρέα. Είσαι Φώναξ... Γερμανό. Δότης, Εγώ μαρι Σύλλογος φυλιμένος εγκληματίας δολοφόνος Εγώ είμαι ο गोस्वामी και η το τώρα Έλα έλα όσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Ελλάδα όλοι μαζί βουλιάζουμε mm, πολύ ευχάριστο αυτό επιτέλους να γίνονται πράγματα όπως έλεγε η κυβάνα Μπάρμπα μόλις τα ακούσατε από τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε μια κίνηση προς τα κάτω αλλά αυτή μας έτυχε Ε, νομίζω σήμερα περνάει το κατόφλι του δικαστηρίου Μητροπολίτης Μαντινίας Κινουρίας για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει μόλις πέρυσι Θα ακούσουμε αυτές τις δηλώσεις έτσι για τέλος Για να χορτάσουμε χριστιανική αγάπη Αγαπημένο θέμα διάλεξε ο Μητροπολίτης των Μητροπολιτών Την ομοφιλοφιλία. Η Εκκλησία δεν έχει διαφορετική άποψη απλώ. Η Εκκλησία ακολουθεί το νόμο του Θεού και την κατάσταση της φύσεως. Εδώ έχουμε παραφήσει κίνηση και είναι κατά δικαστέα. Τώρα ο κάθε άνθρωπο που έχει το κουσούρι του δεν μπορεί να το εμφανίζει δημοσία και να μην τρέπεται, αλλά πρέπει να είναι συστέρετη και να κατανοεί ότι είναι άνθρωπος της ανομαλίας. Και η ανομαλία καταδικάζεται από τη ζωή και την κοινωνία και φυσικά και από τον νόμο του Θεού. Άμα είναι από τον νόμο του Θεού, πάσο είναι ισχυρό νόμο. Δεν έχει περάσει τη Βουλή αυτό ο νόμο, ούτε καν συζήτηση στι σχετικέ επιτροπέ. Οπότε είναι ισχυρότερο όλων, τον οποίο νόμο του Θεού τον έχει φτιάξει όχι ο Θεό, οι άνθρωποι. Ερμηνεύοντα έναν Θεό καθένα στο δικό του, να ακούσουμε δεύτερο μέρο λόγο αγάπη από το Μητροπολίτη. Εγώ του λυπάμαι. Προσεύχομαι να του ειδοεί ο να μετανοήσουν, να αλλάξουν τα και να γίνουν μέλη τίμια της κοινωνίας μας. Και θα πρέπει να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν το, την αρρώστια τους. Δεν αφήσουν το ότι να τους αγαπώ και τους, δεν τους εκτιμώ βέβαια, τους αγαπώ και τους τρυπάμαι. Αλλά εφόσον εμένουν στην αμαρτία και στο πάθος τους, είναι αποδικά δικαστή. Του λυπάται όλα, Είναι πολύ σημαντικό τέτοιες τέτοιε περιπτώσει και αρρώστια, όπω λέει, να έχει την ε, λύπηση του Μητροπολίτου. Τα έλεγε όλα αυτά, λογικό, και κάποια στιγμή η δημοσιογράφο που ήταν απέναντι του έκανε την ερώτηση. Την κριτική που δέχεται η Εκκλησία ότι υπάρχουν τέτοια άτομα στου κόλπου τη, τι έχετε να πείτε. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια άτομα στου κόλπου τη. Αν υπάρχουν, πρέπει να του απομακλύνουμε και η Εκκλησία αυτοκαθαίρεται πάντοτε μπορεί να φανίζεται κάποιο συμπαρεκτροπή κάπου αλλά στην πορεία της αυτοκαθαίρεται χωρίς τυμπανισμούς και πανηγύρια Αυτά τα ωραία από ανθρώπου του Θεού που σύμφωνα πάντα με το Ευαγγέλιο οφείλουν να έχουν αγάπη προς όλους και όλα αυτά που έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει ένας ακόμη καλό Μητροπολίτης είναι ο Μαντινίας Κινουρίας Περσινέ δηλώσει, αλλά αντιμετωπίζει θέματα με τη δικαιοσύνη εξαιτία αυτών των δηλώσεων. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στα υπόλοιπα. παπαχριστόπουλος βουλευτής βουλευτή των Ανέλ, στηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό, αφού είναι ακόμη μαζί, όχι σε όλα βέβαια, γιατί η Ανέλ, όπω ξέρουμε, δεν στηρίζουν σε όλα. παρόλα αυτά παραμένουν, αν και διαφωνούν, όπω κάνουν και οι οικολόγοι, οι δύο βουλευτέ που είδα. Δεν θα ψηφίσουν την ΕΙΔΑΠΕΙΑΘ να πάει στην ιδιωτικοποίηση. Όμω παραμένουν στην κυβέρνηση και στι υπουργικέ καρέγκλε, γιατί όλα μπορούν να γίνουν τελικά όταν. Στο μίξερ έχουν μπει τα μυαλά και οι συνειδήσει, αν έχουν τέτοιε. Παπαχριστόπουλος, λοιπόν, για το... όλα αυτά που έχουν γίνει με τα κανάλια. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ ΤΣΑΝΕΛ, έχει τελειώσει. Η είδηση, όπω σα είπα στην αρχή, είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι αυτή η διαδικασία ήθελε τόλμη, ήταν αδέκαστη, ήταν αδιάβλητη και δεν μπορεί κανεί να την αμφισβητήσει. Τώρα που τελείωσε το σκάνδαλο, τελείωσε δηλαδή, τελείωσε η προσπάθεια να γίνει ολοκληρωμένο σκάνδαλο, έχουν βγει από πάνω και. Με τον τρόπο που μόλις ακούσαμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας οδηγεί στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Ναι. Να μιλήσουμε στον Αποστόλη. Ναι. Ευχαριστώ. Αποστόλης. Μιλάτε. Ναι, ναι. Πάμε. Είναι η ώρα που μιλάμε και τώρα ξεκινάει η ομιλία τώρα. Όχι. Πάμε πάλι. Είμαι ο Αποστόλης. Ξεκινάμε, μιλάμε τώρα, τώρα τα πάμε. Μάλιστα. Δεν πήγε καλά. Ελα το Λάρα μου άκου να δεις Το προτιμώ με Κάπα μπροστά Κιχάλης δηλαδή Όχι, το δικό μου Α, κατόλης Όχι, αλλιώ με είπε. Κολάρα σε είπα. Αυτό με κάπα. Κολάρα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια ελπίδα να σωθούμε όλοι. Αν βγει αληθινή η προφητεία του πατρόν Μάξιμου Βαρβαρή που λέει ότι στι 25 Τρίτου του 2018 θα γίνει η μέρα τη κρίση από τον φοβερό κύριό μα τον Ιησού Χριστό. Αναμένουμε όλοι λοιπόν. Περίμενε, παιδί μου, εκείνε μέρε έχουμε άλλε δουλειέ. Αν το κανονίσουμε να βολέψει το Ιάμα είναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, έλα. Έλα, γεια. Είμαι κομμένος στα τέσσερα. Ωραία, φαντάζεσαι να ήσουν κομμένος yeah. στα 2. Σαν τη νύχτα, σου λέω σοβαρά, μην το παίρνει για αστείο. Καλύτερα στα τέσσερα. Βρέμε πώ έγινε, Ανέλ. Αυτό το στα 4 μου φαίνεται περίεργο. Για πε, σκέφτομαι από αποχή. αποχή από τι? Από τι Έχουμε εκλογέ και το σκέφτομαι από τώρα. Ναι, να έτοιμο, mm. Όπω προηγούμενε Καλά κάνεις. Έλα πάλι. Σημανώρα του Σαβάκου, ξύφισα να νερό, Μπήκα στην κουζίνα. Και τη φωνή σου λέω μου, ακόμα όνειρο, βλέπω. Ε, ε, ε, ε, έφυγα βιαστικά τι με πήρες χαμπάρι να ακόμα. Πήγε να με βάλει στην τουλάπα η άλλη είχε μέσα θανατικά σου. Τα έχει πάρει από τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν χώρα που φανά, με βάλες σε μια μέσα. Σκόρο! Σκόρο το εκείνο. πεταγόταν ένα σε νύχτα. να Ρε το ραδιόφωνο το είχα ρε, από βραδί το είχα ξεχάσει. Και σε άκουσα. Μα πώ κατέρευσε όλο αυτό έτσι. Σάββατο πρωί, πέντε η ώρα, 5 και. Τότε μάλλον θα ήμουν σε άλλο σπίτι, έγινε παρεξήγηση. εξήγηση, Και λίγηκα. μου είχαν βάλει κοριού σε μένα και ακουγόμουν στα ραδιόφωνα στο δικό σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η και... πια... Έλα κορμάρα μου Α. Έλα κορμίσα να τη φόρω Α. Δεν μου λες τις κανόνες Για να πεταχτούν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους Τι έβαλε ο κορδίτσας Βλέπω μια χαρά ε Όλες οι κανόνες είναι ίδιες Αλλά ίσχες Αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες Δεν είπε ότι τις κανόνες Τι έβαλε Να μου βάλεις τις κανόνες Πετάχει το ηλίθιο <laughs> Η άλλη ηλίθεια. Mm -hmm. Δεν ήξερε ότι τα ποδαράκια αυτά δεν είναι δικά σου. Μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμο, παιδί μου. Τρώνε κουτόχο. Τότε του δίνει θα το μασίσουμε. Καταρχήν, αμέσω καταλαβαίνει ότι είναι άσχετα τα ποδαράκια. Από, Από την κίνηση να και, να δείξει... και μόνο. Θα, θα έκανε εγώ αυτή την κίνηση ποτέ. Με έχει τίποτε τόσο δραστήριο σε κίνηση, όχι. Όχι, πρώτον. Και δεύτερον, έπρεπε να δείξουν κολαράκι. Να ευχαριστήσουμε. με. Μέχρι πάχην λίγο, μου φάνηκε. Όχι, έτσι, κάμερα, έτσι. προσθέτει. Α αυτά, έκανε λίγο μαγουλάκια Πριν κάτι χρόνια σου έλεγα, έσω-έσω χάπω έσω, βυθίζεται. Ω, oh, ήξερε, έβλεπε εσύ πρόστα. μπροστά ενώ σε αυτήν την κατάσταση, τη σημερινή, υποθέτω έτσι, ώρα. με τι θετικέ άδειε. Ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, γενικώ με κάποιο τρόπο έχει μια διορατικότητα από το... τότε. Τρει α... που είναι πέρυκε, αναλέμε. Τα μπρατσάκια σου, Αποστολή, και την κουλούρα σου, κολυπάται. Και μακριά από φαρδίκολο που φαντάζει νερό από τον κόλο και θα βουλιάξει. Γεια σου, Αποστολάκι. Για. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Το ξέρω, το ο, φοβάμαι, το φοβάμαι. Έλα, πε στη θέση. Κλαίνε τα προβατάκια, στους ύπρα, τα μνημονιακά. Πάκει ο καλοκρίτσα. Τον φάγατε. Είναι αμαρτία να πηγαίνετε θύρα, λέτε, του τσάμπα. Ένα πηγαίνει να, να γράψει. Πίνει στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, στη Eurovision, κάπου να γράφει. Το έχει. I'm a τη Eurovision. Αλίμονου, σιγά μην δεν ήσουνε. Φούστα, κλαροτή και γαριφάλω στο αυτί. Απ' την ακούσουμε, θα ρεύμα φωσκοτόπι. Ελάγια, α